Ναι. Έλα ρε. Όχι ρε. Άσε ρε τις περίμενε, περίμενε γιατί είμαι στις λαϊκείς. Πάρε κάτι καλό. Τι. Να πάρεις κάτι καλό λέω. Έχω τις ντομάτες εδώ λοιπόν. Καμιά λαϊκαντζού, λέγε. Την ταινία ο Ηλίθιος και ο Πανελίθιος την ξέρεις. Ναι. Αν ο Ηλίθιος είναι ο δικός μας άνθρωπος. Ξέρεις γιος είναι ο δικός μας άνθρωπος τώρα, ο... Ο Θανάσης. Νιώθω απόλυτα από σας. Ο ίδιο ο φίλος σας, ο Θανάσο Πούρας. Ένα μα, ο Θανάσο. Αν είναι ο δικός μα άνθρωπος, είσαι ο Ιλίδιο. Ναι. Ποιο είναι ο Πανελήθιος. Ναι. Το άλλο του βλαχαδρό που λέγεται Δεή. Όχι, είσαι μα. μάλακι. Είσαι μέσα στο Το Ταμίλο. Δεν είναι μάλακι. Σόπ. Κι αρχίζω ένα καλά που έχει πει. Εμείς οι πολιτικοί, δεν είμαστε καθηγητέ πανεπιστημίου. Δεν έχει. Δεν νομίζω ότι είναι το νόημα τη επιτροπή να κάνουμε επιστημονική ανάλυση. Και να μάθουμε να γίνουμε τώρα υδρογεολόγια. Και πάνω από μια ευρώ το μήνα δεν έχει νόημα να κοιμηθούμε. Και το σημαντικό αγαθό είναι μόνο το νερό. Η ενέργεια μπορεί να ζήσει και χωρί ενέργεια. Μπορεί να πα σε, σε ένα χωριό και να ζει με τη λάμπα που ανάβαμε παλιά. Δεν χρειάζεται το ρέμα να το σπατάρει. Έχει λάμπα πετρελαίου στο σπιτισσού. Είχα, αλλά τώρα έχω γκάζι. Αλλά και με τον γκάζι. Δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά γιατί ήταν άλλη μια φορά που ξέχασα. Το γκάζι ανοιχτό. Άλλη μια φορά που ξέχασε, πάλι θα που, που και από τότε τα φοβάμαι όλα αυτά και έχω μόνο δεΐ, μόνο δεΐ και έχω βγει συζητιανιά για κιλοβατόρα. Δώσε 10 λεπτά κιλοβατόρα από το χρόνο σου θα είναι η νέα διαφήμιση Παρ' όλα αυτά, γιατί με ρώτησε για τη λάμπα. Περίμενε ο ταμίλο το είπε. Ότι, ότι δεν είναι αγαθό, ιδέα, το ξέρω. Αγαθό και μπορούμε να ζήσουμε με μια λάμπα πετρελαίου. Μπορούμε να ζήσουμε με μια λάμπα πετρελαίου. Πετρέλαίου δεν έχουμε πετού, μαλάκα. Θέλ... Με λάμπα πετρελαίου μπορούμε να ζήσουμε. Πετρέλαίου. Η λάβα πετρελαίου δεν καταναλώνει και πολύ πετρέλαιο. Ναι, σωστό. Και έρχεται πολύ φτηνά. Πόσο πετρέλαιο καταναλώνει ο ταμίλο, δεν ξέρω, για να πάρει μπρο αυτό το μυαλό με τη μανιβέλα. Ναι, βραδία καύση. Είναι μόνο καύση. Α, θέλω να πω και κάτι άλλο. Επειδή ακούω το Χατζη Νικολάου και χτυπιέται όλε αυτέ τι μέρε για το ΣΔΟΕ και για τον το τουρισμό, πε του να μην ανησυχεί. Όλοι αυτοί οι τουρίστε δεν κυκλοφορεί κανένα έξω για να μην κόψουν απόδειξη. Πέρυσι, κάποιοι γνωστοί μου πήγαν στο Ρέσιμνο και ανοίξαν ένα beach bar. Η Κρήτη βούλιαζε από κόσμο. Έξω δεν κυκλοφορούσε άνθρωπο. Το μήνα πάνω το κλείσανε και γυρίσαν τα πίσω μπρο. Στο πεσκύ. Θα πευχεί. Θα πευχεί η Α, βόρεια εδία. Μπράβο. Λοιπόν, φέτο βουλιάζει από Σέρβου. Επήγαινε να δει, είναι κανένα σε καμιά ταβέρνα, σε καμιά καφετέρια. Τι ταβαίνε, παιδι μου, θα κάτσω να κοιτάξω. Ναι. Θα πάω να δω άμα έχει καμιά καλή σέρβισα. Επήγαινε. Σερβίδα. Να τι δει, άντε, πότε. Σέρβα. Πώ το γυάλι του τη λένε, δε πάνω έχουν ωραίο κόλο. Θα πάω Σαββατοκύριακό. Θα πάω φορτωμένο να ρωτήσω τιμέ, να μάθω να κάνω να έρευνα αγορά. Πόσο θε, Μωρή, <laughs> θα ρωτάω. Ναι. Δεν ξέρω και Σέρβικα. Εκ Ο δικό μα ο αθλητή ο Κεντέρης θα πετύχει εν αυτού του χρόνου δεν είχε ανταγωνισμό. Είναι ο, ο ανταγωνισμό το κίνητρο ψέματα, να προσφέρει καλύτερε υπηρεσίε για να <laughs> πάρει τον πελάτο σου. Άκουσα που είπε ο άλλο εκεί πρώτο ότι ο Κεντέρη θα βγήκε με τον ανταγωνισμό έκανε. Ο Κεντέρης, έκα... ο Κεντέρης, ο Κεντέρης Άμα αφού τον, αφού τον άνθρωπο τον κυνήκανε τόσο μαύρη. Ναι, αλλά δεν είχε ανάγκη, είχε πάρει τόση ντόπα που δεν είχε ανάγκη. Δεν υπήρχε ανταγωνισμό εκεί, εκεί υπήρχε μονοπόλιο. Ωραία, λε, κάμε εκεί, έτσι. Ναι. ναι. Λοιπόν, εκτό από το Στρέκα που έπρεπε να είναι στην κυβέρνηση, έπρεπε να είναι και ο Ισαα. Ο Ματιάμπα. Ε, βέβαια. Ο χορό. Ποιο Ισαα. <χωρώ> ένα είναι δημοκρατία. Δεν είναι. Τι. Δεν τον ξέρετε. Τον Ισαα. Ναι. Ποιον. Η νέα δημοκρατία δεν έχει ένα Ισαα. Έχει και Ισαα. Μην. Α, δεν τον ξέρετε. Μεσία έχει. Μήπω τον μπερδεύετε. Μεσία, τον Αντώνιο Σαμαρά. Μεσάια που λέμε. Ο... Μήπω μπερδεύτηκε και η νόμη τη Ισάια. Και τον Ισααία έχουμε. Έχει και Ισααία και ε, Μεγάλο κόμμα. Είναι απαραίτητο. Έχει λόγο να ψηφίσεις τώρα. Μα πούμε κάτι τόση ώρα που μιλάμε. Ναι. Τι έγινε με τα παιδιά τη πρώτη ηλικίου. Τι έγινε. Με τι εξετάσει που μείνανε το 55% μεταξύ τα στέγη κτλ. Γι' αυτό και την τράπεζα θεμάτων που λε και αυτά. Ναι, εγώ λοιπόν επειδή εσύ έχει δώσει βήμα στου ανθρώπου, υπάρχει μια ένωση γονέων στην Αρτέμιδα, στη Λούτσα. Έχει φιλοξενήσει και τον πρόεδρο. Που επειδή απαρτίζεται από κάποιου ίσω γραφικού αριστερού κλπ. Μέχρι ημερίδα είχαμε κάνει και είχαμε φωνάξει και κόσμο πολύ να μιλήσει. Και από 3.000 γονεί στην Αρτέμιδα είχαν έρθει 57 άτομα. Και τώρα κλέγονται γιατί μείναν τα παιδιά Ό,τι και να κάνει, άμα το παιδί δεν διαβάσει, θα μείνει. Τι να κάνουμε. Βέβαια, βέβαια. Ποιο στέει. Ποιο στα πουρό στέει. Ελαστεί, έλα, είχα χώρι από κάτω. Εντάξει, η η Μαρία, Λουίζα, πώ τη λένε, τη Δημοκρατία, εκπρόσωπο, η δικιά σα. μισέλα, μακοπούλ, το κορίτσι μου. Αυτή... Τι δεν καταλαβαίνει, βλαμμένο είσαι. άκου, άκου. άκου. Λοιπόν, αυτή πρέπει να έχει πέσει τα βαριά ναρκωτικά, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να έχει την μαζί, καταλαβαίς. Και αφού λέει τώρα, μιλάει. Μα... Έχει πάρει τα 7 καλά και τα 7 κακά του τη, του κοκού. 7 7 Αυτό που διαλέγει και συνομιλητέ, το τσόκαρο. Ποιο θα μιλάει μαζί με <Μη> <μ'> ακούσει <ησ película> ο παλίλου πατσόκαρο. Τέλο πάντων, θα, θα έχει έσοδα Γιατί τώρα, φίλε, <ποιος> έχει έσοδο, <Η> <Η> τα λεφτά που πληρώνουμε για το ποιο θα παίρνει. Δεν είναι καλά ρε άνθρωποι, Δεν κερδίζει το κράτο, παιδί μου, δεν καταλαβαίνετε. Θα κερδίζει περισσότερα από τον ιδιότητα. Γιατί θα τον φορολογεί και θα κόβει και θα και όλη είναι γύρω Δεν είναι δημόσιο, δεν τα παίρνει όλα οι δεοί. Τιες τώρα, τα παίρνει τα λεφτά, τα πέντε λεφτά, Τι, τι, τι το δημόσιο αυτό, τι έχει το δημόσιο δηλαδή. Τα λεφτά αυτά που πάνε. Παρακαλώ δεν μπορώ να πω το μου γιατί ήμουν στο συνέδριο του Βοταμιού. ευρώ, 5 ευρώ. Στο Λάβριο. Τώρα όμως θα σας δώσω μια πληροφορία σας. Παρακαλώ να μην το μάθει μεταξύ Τι λες εδώ για την εθνική, αφού ένα πράγμα κάνει η εθνική αυτή την περίοδο, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ξεπλένει την ΕΠΟ, ξεπλένει όλα τα λαμόγια εδώ πέρα, δίνει κύριο στο πέτσινα πρωταθλήματα που παίρνει μια συγκεκριμένη ομάδα προσημειωμένα μια ζωή, ό,τι γίνεται και γενικότερα δηλαδή εν Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτό... <Τι>, <Τι>, Τι θες ρε να σου πω Εξέρω πολύ μα***ες Εδώ δεν έχει αφήσει άνθρωπο, Την προηγούμενη έλεγε να δείξει τα βυζιά της χώρας Και, και πού ό, είναι ό, το κακό να δούμε δύο βυζιά ρε φίλε εδώ και όσοι αγόρι μου εγώ σου λέω. Πού είναι το κακό να δούμε βυζιά <Τι> Βυζιά βλέπεις και στη τηλεόραση βάλε Τώρα η ελεονόρα κάποια δεν τα έχει πετάξει Πλάκα κάνεις κάτσε έλεγε. να βάλω Αποστόλη <Τιλήστες> <Τιλήστες> Έλα <Τιλήστες> <Τιλήστες> <Τιλήστες> <Τιλήστες> <Τιλήστε Υπάρχει και το Σαγόπουλο το τραγούδι που λέει μόνο Σταύρο με λένε που λέει και Αφέντη Τσουτσουλομίτη για το ποτάμι. Εμεί τι θα κάνουμε, πώ θα τον αποκαλούμε. Πώ έλεγε παλιά τον Παπαδρέου σύντροφε πρόεδρε αν να ένα μέλο του να Εάν ήσουν ένα μέλο, εγώ τον έλεγε εθελοντή επικεφαλή. Δεν με λένε Σταύρο, μόνο με λένε Σταύρο και Κρυσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εν πάση με πτώση, εγώ πώ θα τον αποκαλώ τώρα, μπορεί να μου πει Σταύρο, με λε Σταύρο. Γεια σου Σταύρο και Κρυσταύρο και Αφέντη. Πάντι 치치로 미τι Δεν ξαναβόσκω Δεν ξολομιτι να τις δω Αυτό σου λέει Το είναι μόνο το νερό Η ενέργεια μπορεί να ζήσεις και χωρίς ενέργεια Με business implicame gale Και στην Α테να καテゴ Τα μιλως forever Αν μπορείς τη φάρσα στο γραφείο του Ποια Τι η φάρσα στο γραφείο του Που είχε πάρει τηλέφωνο τότε που έλεγε ότι δεν είμαστε και δεν μπορούμε να Συντικό γραφείο Μιχαήταμιου. Ναι, καλημέρα σα. Καλημέρα. Μίλτο Στερεσλέπε. Ναι, ναι. Τιλεφωνό το είμα ιδριολογία Πανεπιστημίων Εθνών τι κάνουμε. Καλά, μια χαρά. Ε, σχετικά με τη συζήτηση στην Επίτροπή τη Βουλή που έχει ο κύριο Ταμίλο αυτέ ημέρε. Με την αφορμή αυτή, θέλαμε να καλέσουμε τον κύριο Ταμίλο στο ετήσεο συνέδριό μα για να ενημερωθεί κιόλα για την ιδρύγια γιατί θα υπήρξε ένα θέμα. Ε, το συνέδριο είναι στις 15 Δεκέμβρη, στο ξενοδοχείο Μίδα στην Αθήνα. Σε αυτό το συνέδριο, εμεί εξετάζουμε τη συμπεριφορά του νερού μέσα στο έδαφο και τα πετρώματα, καθώ και την προστασία του εδάφου από ανεξέλεγκτη υδροληψία. Μάλιστα. Οπότε θα θέλαμε και μια τοποθέτηση του κυρίου Ταμίλου. Εντάξει. Αν ήταν δυνατόν. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον κύριο Ταμιλλον πως δεν υφίσταται σαφή διαχωρισμό μεταξύ γεωηδηρολογία, υδρογενολογία και γεωλογία υπογείου νερού. Εντάξει, τώρα εγώ την πρόσκληση θα τη δώσω στον ίδιο. Να τη δώσετε, να τη δώσετε. Επίσης, στο συνέδριο αυτό ακολουθεί με τα σεμινάριο εξειδικευμένης υδρολογίας και μελέτης του νερού υπό την επιφάνεια της γης, ανεξαρτήτου βάθου στη λιθόσφαιρα. Ε, να κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Σταμήλος, τι παίρνει για αυτές τις εμφανίσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα αμοιβή αυτό. Α, επειδή δεν τα πληρώνονται στη Βουλή, λέμε πω εδώ χρειαζόταν. Δεν υπάρχει θέμα αμοιβή. Έτσι, να μην υπολογίσουμε κάτι. Όχι, δεν υπάρχει θέμα αμοιβή. Εντάξει. Έξε? Εντάξει. Και εμεί δεν θέλαμε να τον προσβάλουμε, Απλά επειδή είδαμε ότι θέλει να μάθει ο άνθρωπο, που δώσαμε και εμεί την ευκαιρία αυτή στο συνέδριο. Θέλαμε να ενημερωθεί, να ξέρει την επόμενη φορά για την ιδεολογία με τον πιάσουν αδιάβαστο. Εντάξει. Έτσι ώστε και την επόμενη φορά που θα ψηφίσει τη Βουλή Μνημόνια και μέτρα που κόβουν μισθού και συντάξει. Να έχει μάθει πέντε πράγματα το τραγάρι. Εντάξει. Του σπιτι του <συντήριο> Δεν δε μαντάξα να γερνώ. και βοβάλε, <συντήριο> να γίνουν όλα ρε ματιό. Ναι, yeah, αλλά τώρα τι να καθίσουμε να κάνουμε επιστημονική ανάλυση. Δεν έχει νόημα ότι είναι το νόημα τη Επιτροπή να κάνουμε επιστημονική ανάλυση. Και να μάθουμε να γίνουμε τώρα υδρογεολόγοι. Με πολλές σα παραμύθια θα τα βρώπα παστόνια δεν θα λίγο να πιστέψω τον κομπάρο των ξηφτήλα έχω κάνει μια παραγγελία από εδώ και τρει εβδομάδε. Τι παρεγγυλέ? Παρεγγυλά Νικολόπουλο. Ναι. 4. Σε αυτά τα ερωτήματα δεν μπορεί να απαντήσει ο Υπουργό όπω αντιλαμβάνεστε. Χρειάζεται του Πρωθυπουργού την καθοδήγηση. Και τον πήρε θα... τηλέφωνο και τι είπε. Κάνε το παπί δηλαδή σταμάτα Α τον τάξει, δεν πάει yeah. να την έκφραστε, Μα εκ των πραγμάτων έφυγε τέσσερα. Πώ? Στα τέσσερα. Σα είπα το πράγμα Θα κάτσουμε στα τέσσερα. Και μετά στο καπάκι, το μπράβο Ρούλα, θα λέει σε ελάτε να σας δείξουμε πώς διαπραγμάτε ναι. Θα ήθελα, σαν ένα πρώτο δείγμα υπευθυνότητας του ΣΥΡΙΖΑ, να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών, του κ. Στουρνάρα, και να συμμετάσχουν, έστω σαν παρατηρητές, στην διαπραγμάτευση για το χρέος. Στα τέσσερα. Το αυτό το Σταύρο, το φωτοράκι. Να τον βάλει, να λέει, δύο τρει μακκίε, Αυτό που έλεγε Λαύριο, Βγάλε το λάμδα, το αύριο και κάτι τέτοια. Και κάθε φορά που θα λέει μακία, Θα βάλει το χάρι κλίν που έλεγε Πολύ νόημα, Ρεπεδάκι μου. Κοίτα θα το Λαύριο, Πρόσεξε το. Λαύριο, Αύριο δηλαδή. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να. Δηλαδή, Αφαιρούμε το πρώτο γράμμα και είναι το αύριο. Πώ βάση να. Από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα Έτσι και δεν το πιάσεις, το αγασες να. Λαύριο. Άβριο δηλαδή. Το μυστήριο είναι λύθι, αλλά το πρόβλημα παραμένει τελικώς άλυτο. Πώς μαγειρεύεται εν τέλει το ραγού. Φένιασα απ' τους το χωριό τα προξίνια, τώρα μου πιαν Και, και πάνω από μια φορά το μήνα, δεν έχει νόημα να θα και Θα μια φορά το μήνα και θα αρχόμαστε κάτι να λένε σε επιστημονικό να, να μορφωθούν επιστημονικά. <σπάει> Με κουμπίνουν και <σπάει> Τα, Και θα πάρω πέντε σπίτια, στην Ακρόπολη μπροστά. Λοιπόν, Ναι. Το χαραμοφάι βάζεις το Κυριάκο με να λέει κάποιες ατάκες. Και να βλάμε... Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης Ζήτησα από την εταιρεία Siemens Αποκλειστικά και μόνο μία διευκόλυνση πληρωμής Έτσι ώστε ο εξοπλισμός αυτός να εξοφληθεί πλήρως Εντός ενός έτους από την παράδοση Και αν θέλεις θα κα... πώς είναι το κακοζάλι και βάζεις... Ε... Το κακοσάλι. Σε... Ναι, sorry. Και βάζεις μήλο Μπορεί να πας σε, μια, σε ένα χωριό και να ζεις με τη λάμπα που ανάβουμε παλιά. Δεν χρειάζεται τώρα, μάτω σπαρά. Στο σπίτς του κακοσάλι, δεν μ' αντάξω να Και το σου αγαθό είναι μόνο το νερό. Η ενέργεια μπορεί να ζεις και χωρίς ενέργεια. <Σιλου> Να γίνουν όλα ρήμα δυο. Με πολλές απαραμύθιες θα ταυρώ παστόνια δέθεν παραλίγο να πιστέψω τον κομπάρο τον Ξιφτήλα. Παρασκευή αφιέρωση αυτό που έπαιξε μόλις. το κύριο, ε. Παπού, με τον παππούλη βέβαια. Το τον αντάρτη πρώτη Πασόκων ή ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μπράβο αυτό; Αν κάτι ευθύνεται για την κατάρτια της σημερινή είναι αυτή. Αποστάλει λοιπόν να κάνω παρακαλώ μια αφιέρωση για την Πασκευή. Κάνε. Εχθές είχες ένα αλυγγειωμένο πρώην Πασόκο και Ριζέ, ο οποίο μάλλον σε κάλεσε για να πως δεν μιλάς ωραία στους κοπέλες κλπ. Ναι, μου καλεχεί. Δεν ευκαιρία να σε λέει μαλάκα. Μπορείς σε παρακαλώ αυτό να το βάλει, Τα σκοπίδια στα Εδώ πήρατε την. Ορισμένε φορέ, αδελφέ μου, ναι. δεν ακούγεσαι, δεν μπορεί να σε ακούσει άνθρωπο. Γιατί? Με το στόμα που έχει, ένα νοικοκύριο, ένα οικογενειάρχη, ό,τι φορά. Ποια και νοικοκυρέη. Είσαι τόσο αειδίαιστατο ορισμένε φορέ, κανένα δεν σε βοηθάει να ξεπεράσει ορισμένα πράγματα. Τι σα ενόχλησε, που μίλαγε με την κοπέλα προηγουμένω. Τι τη έλεγα. Έλα μωρή, γελά εκείνα, γελά τα άλλα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να σοκάρεσαι, ε. Κάποτε με κάποια που λε γελάμε. Αλλά ορισμένε φορέ είσαι τόσο άθλιος δεν, δεν το έχει καταλάβει. Δεν σου αγγιθεί κανένα, δεν έχει ένα φίλο εκεί μέσα. Τίποτα, δεν με προστατεύουν. Να ρωτήσω τι ψηφίσατε. Μαλλικά τι ψήφισα, Σύριζα ψήφισα. που, που έχει ξεσχιστεί εναντίον του. Καλά, Σύριζα ψήφισε τώρα. Εξού και νοικοκυρέω. Τα προηγούμενα, άσε ξέρω. Πέταξα και το τα γάρι. Γεια, Μπαϊτζά. Και όλα το χωριό τα πέτσα. Τέτραγιάσκα και τετρέτσα. Τι ρολοπέριζε, υποστηρίζεις στο κουκουέ που εμεί προερχόμεθα από εκεί. Εσείς Ναι, ρε, μαλάκκα, ο πατέρας μου λαχωρίζει, Λαχοπέζεται... μου Άσε, τι έκανε ο πατέρας σου, εσύ πες τι έκανε, άστα έχει περάσει από χαριλάου. Δεν είναι τροπή. Ο πατέρας και εμεί, δύο αγόρια, ρε, και τον είχαν εξορίξει. Μην με το, και... τι έκανε ο πατέρα σου. <συκλώσεις> άστα, αυτά τα ξέρω εγώ αυτά. Ο πατέρα μου αντάρτησε, άρα και εγώ αντάρτησε, επαναστάτης Άσε, μα. Με τον τρόπο σου βοηθά να παραμένει δεξιά, δεν τρέπεσαι. Στο Πασόκ, πώ Εγώ. Ναι Όσο ήταν ο Αντρέας μ' μα... το Πες τα παιδί μου που μου λες από το κουκουέ και αυτά επειδή ήταν ο πατέρας σου Άστα Αντρέας από την τουλάπα Ακούς Ναι, ναι, πολύ καλά Εγώ δούλευα στις ηλεκτρικού Αν δεν σου λέω κατά επώνυμό μου Δεν χρειάζεται, ποιος σε έβαλε με βίσμα πες μου Μα λ** ήταν εκεί σαν Ποιος? Ο πατέρας μου Πάλι ο πατέρας σου και εκεί Ήταν σαν ρε μα Άρα μπήκες με τις πλάτες του πατέρα σου Κατάλαβα φίλε νοικοκυρέ, για πες μου παρακάτω ναι. Στο σπίτι του κακουσάλες Δεν με τα ξαναγερνώ Να Κατά τα άλλα, ποιο βοηθάει, είπατε, με τη στάση του να μένει δεξιά στα πράγματα, φίλε πρώην Πασόκεντίν ΣΥΡΙΖΑ. Το κουκουέ είναι. Α, εντάξει, εντάξει. Αυτό δεν το θυμάμαι καλά. Το κουκουέ που ήταν ο πατέρα σου, άρα και εσύ κουκουέ, αλλά μετά ψήφισε Αντρέα και τώρα ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβα, να είσαι καλά. Πόσο χρονών είσαι, ζωή να έχει. Να είναι καλά η κυρία, θα προσέχω. Ευχαριστώ πολύ τα φιλιά μου. Την άκουσε. Να του δίνετε τα χάπια έγκαιρα. Τα χάπια Μόνος, δεν τα παίρνει την ώρα που πρέπει και όσα πρέπει. Yeah. Yeah. Εσύ νομίζω ότι πολλέ φορέ το χιούμορ σου είναι τόσο φτηνό που δεν το καταλαβαίνει. Τι φαεί έχετε σήμερα, Έχουμε ψάρε, τι έχουμε σοβιετή, τι φαεί, ρωτάει. <σολάς>